Στοίχη 44-48. Έκχυσης του Αγίου Πνεύματος επί τους πιστεύσαντας. 44. Ενώ δε ο Πέτρος έλεγε τους λόγους αυτούς και προτού ακόμη τους τελειώσει, έπεσε κατά τρόπον αισθητών και εμφανή το Άγιον Πνεύμα επί όλων ως οίκουων των λόγων. 45. Και κατελήφθησαν από βαθύν θαυμασμών και έκπληξιν η πιστοί ουδαίοι όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρον από την Ιόπιν." και ἐξεπλάγησαν ούτε, διότι και ίσους εθνικούς που δεν είχαν περιτμηθεί ούτε είχαν συμμορφωθεί προς αστιμπικά διατάξεις του νόμου έχει την πλουσίωση τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. 46. Αντελήφθησαν δε την έκχυση αυτήν των δωρεών και ίσους εθνικούς διότι τους οίκων ομιλούν με γλώσσας που δεν τα σήξευραν πρωτύτερα και με τα τώρα εδοξολόγουν τον Θεόν. 47. Τότε έλαβε τον λόγο ο και είπε. Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό, για να βιβαπτιστούν αυτό ούτοι οι οποίοι έλαβαν το πνεύμα το Άγιον, καθώς το ελάβομεν κι εμείς, χωρίς να υπολείπονται τα χαρίσματά του ουδέκατε ελάχιστον από εμά. 48. Και διέταξε να βαπτιστούν ούτι στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να παραμείνει με ταυτόν μερικάς ημέρας.